Σας, καλώς σας, καλώς βρήκαμε. Γεια σας και χαρά σας. Τα μικρόφωνα τα ανοίγουμε. Ναι, <laughs> ναι. Δεν έχουμε σήμερα, μόνοι μας ό,τι μπορούμε. Πατάμε από δω, από εδώ. το κουμπί. Ναι. Από δω. Στις κονσόλες. Στις τους έχουμε εδώ πέρα, πώς είναι η μουσική που είναι διακοσμητική. Αμάν, το Έτσι βάζουμε και ένα Χρήστο, τι σου λέει. Με ναι. αγάπη για και με τα πολλά αφιερώματα που υπάρχουν εντόπισα ένα απόσπασμα που μια δήλωση που είχε κάνει σε συνέντευξη Είχε πει σαν μουσικός που γράφω τραγούδια ξέρω καλά ότι μπορώ να κάνω τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα. Και αυτό το θεωρώ μια πολύ σοβαρή λειτουργία. Από πολύ μικρός είδα τα παιδιά να πεινάνε και θεώρησα υποχρέωσή μου να μην το ξεχάσω ποτέ. Να κάνω ό,τι μπορώ με την τέχνη μου για να λείψει αυτή η δυστυχία. Μάνο Λόιζο, λοιπόν, με τόσο ωραίε μουσικέ, τόσο ωραίε μελωδίε, τόσο δροσερέ ακόμη και τώρα. Ένα από που το έχουν καταφέρει, λοιπόν, αυτό που. Ήθελε. Το κατάφερα, ναι. Συνεπέστατο, σε συγκεκριμένη ε, οπτική τη πολιτική και τη αισθητική. Mm -hmm. Γιατί αυτά πάνε μαζί τι περισσότερε φορέ. Συνεπέστατο και με πολύ ωραίε μουσικέ, ξαναλέω, πολύ δροσερέ μελωδίε. Ήταν από αυτού που το βασάνιζαν λίγο. Και, και ψαγμένο πάντα στίχο. Και ε, ναι. παιδεμένο. Εντάξει, ήταν και μια άλλη εποχή. Και δεμένο και παιδεμένο. Και δεμένο και παιδεμένο. Το, το παιδεύευε πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή που συναντά σήμερα. σε πολλά τραγούδια, βέβαια, τι συγκρίνουμε. Ε, που γράφονται και στην τουαλέτα ενδεχομένω, oh. ανάμεσα στο παιχνίδι του κινητού κτλ. Στο PC, στο, στο κινητό, στην εφαρμογή. Συγγνώμη. Ναι. Υπάρχουν application που γράφονται. Το αντίθετο λοιπόν. Ναι, <laughs> το <laughs> αντίθετο. Το αντίθετο. Αλλά κρατάνε ακόμα αυτό είναι το θέμα ότι κρατάνε. όπου και από, από του τοίχου μέσα. Και από εκεί εξέπαιρνε μια ηθική και μια αισθητική. Που έτσι και η είναι ηθική, αλλά ε, από εκεί καταλάβαινε και μόνο. Όχι μόνο ο Λοίζου, βέβαια. Μα άμα ε, έχει άποψη, άμα έχει ταυτότητα και θε να δίνει ταυτότητα σε αυτό που κάνει, οι επιλογέ σου είναι ανάλογε. Δεν είναι στο σούπερ μάρκετ. Ό,τι περνάει απ' το παίρνω, το ψωνίζω. Ήταν τελικά τέσσε, δεν Ήξερε, ήθελε <laughs> συγκεκριμένα πράγματα. Είχε άποψη. Όχι μόνο στα τραγούδια. Επειδή είχε τη συνολική άποψη, του βγήκε και στα τραγούδια. Ναι, έτσι δεν πέρα. ήταν επειδή είχε άποψη στα τραγούδια, του βγήκε και η συνολική άποψη, λόγω τη συνολική άποψη και θέση. Είχε ταχθεί με το μέρο των πολλών, με των αδικημένων. Όταν είσαι εκεί, έχει και έμπνευση, έχει και αισθητική, έχει και γούστο, έχει και άποψη, έχει τα πάντα. Είσαι θωρακισμένο. Σε σώζει όλο αυτό. Σε προστατεύει σαν άνθρωπο. Σπάνιε βέβαια για την εποχή. Δεν έχει σημασία, ίσω και εκτιμητέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε αφού είπαμε για το λόγο. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια ε, να σου πω μια είδηση. Τι έγινε, τι έχουμε. Επειδή μιλάμε όλοι για τι μάσκε. Τι μοιράσανε για κάτι άλλο. Η Σιρήνα. Μοιράσανε οι, οι τσιτσόντε. Ναι. ναι. Ε, βλέπω μια, μια ανακοίνωση. Τι έχει. Η Σιρήνα λέει εδώ όλο το βεστιάριό τη των τελευταίων 20 Τα παιδιά, ετών. 20 ετών. 20, το έχει τελευ... 20, 20 φόνια βεστιάριο. βεστιάριο. Ναι. Για να φτιαχτούν μάσκε προστασία για τον COVID-19 από τα εσόρουχα των πρωταγωνιστών oh, τη. <laughs> τα έλεγα στην παράσταση προχθές, χωρί να το ξέρουμε. Πάλι προφήτη. Και τα δίνει δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται. Used. Σου λέω ότι λέει. Το καθαριστήριο η μετά μεταλλικη χρήση. Διαβάζω την ανακοίνωση, την επίσημη. Δεν είναι για παιδάκια αυτό. Δεν ξέρω. Α. Δεν ξέρω τίποτα. Όποιο ενδιαφέρεται να στείλει mail, να στείλει Πού στέλνουμε. Δο... Λέει εδώ, δεν το, δεν το λέω σε ένα mail. Οι μάσκε θα δοθούν με σειρά προτεραιότητα. Μπορούμε να το χαλάσουμε κιόλα. Πώ θα το κάνουμε μάσκα, λέει, στην κοιλώτα. Είναι μάσκα. Το Στο έχει κυλότα. κάνει, λέει. Α, έχει κάνει την κοιλώτα μάσκα. Α, όχι, λάθο. Δίνει το βεστιάριο από τα εσόρουχα για να φτιαχτούν μάσκες. Α, σε κάποια βιοτεχνία, φαντάζομαι. Όπου θε. Ναι. Δώσε στην ναι. αλουμινό... Α, τη βιοτεχνία του έρωτα. Στα αλουμίνια <laughs> <laughs> ναι, <στη βιοτεχνία, laughs> που έφτιαξα <laughs> ο άλλο για, για τα παιδάκια. Ναι. Θέλω να πω, γίνονται πράγματα σε αυτό το Όχι, γίνονται, να. Η αλληλεγγύη θα σου πέσει το Forum Hub. Έβλεπε, φύτευε με σε κάθε 100 βίντεο που έβλεπε, φύτευε ένα δέντρο. Ναι, ναι, ναι. Άρα, Χαμός. σε κάθε εργόχειρο, 100 αυτός ο Αμαζόνιος που πρέπει να έχει φύτευτεί, δεν βλέπω τίποτα. Άλλο είναι το Amazon. Ε, Όχι, ε, ο Amazon. Ε, ναι, ναι, <laughs> πέμπτη. <laughs> αστεία τη Πέμπτης. Καλώ ήρθατε, καλώ σα βρήκα. Καλώ ξεκίνησε. Λοιπόν, πάλι από τι τσόντε ξεκινάει η βοήθεια και δίνεται ο δρόμο. Λοιπόν, πάμε στα. Ναι, πάμε στα άλλα. Στι άλλε τσόντε. Περίπου, το λε yeah, έτσι. Έχουμε μια ανακοίνωση χθε του Υπουργείου Υγεία του Βασίλη Κικίλια. Τελείω για... για τη σμεθ, επειδή θεριεύει ο ιός ναι, ναι, ναι. και έχουμε θέματα και δεν πάνε τα πράγματα τόσο καλά. Ό,τι έχουμε 200 σμεθ και είχε τα πούμε περίμενα. Περίμενα, Δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα όσο πήγαινα στο πρώτο κύμα και δεν ακούω να χειροκροτάμε του γιατρού μα στα μπαλκόνια δεν είναι τώρα. Που δεν έχουμε μαζευτεί ακόμα, είμαστε στι παραλίες ah, και μετά ναι, ναι, με ναι, τον ιό. Γιατί τώρα βλέπω αντί για χειροκροτήματα, μουτζε θα πέφτουν από τα μπαλκόνια. Είναι ε, θέμα ημερών. Όχι Όχι στου γιατρού παρακινούσαν στα χειροκροτήματα. Προφανώ και στους γιατρούς. Να ακούσουμε λοιπόν, ή μάλλον ξεκινάω. Για ανακοίνωση χτε του Κικίλια που είναι η επίσημη, έτσι. Λέει: Οι κλίνε τη μονάδα εντατική θεραπεία στα νοσοκομεία τη Επικράτειας ανέρχονται σήμερα σε 930. Χτες ο μήνα είχε 930 κλίνες στη Μέση. Ναι, ναι, ναι. Και σε όλη λέει. την Ελλάδα. Ναι, okay. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Δυστυχώ όλε οι χώρε έχουν. Νομίζω πρέπει έπρεπε να είχαμε 1200 και πάνω, είμαστε εκεί. Παρόλο να θα νομίζω λιγότερε, είναι όχι. αυτό. Ε, σου λέω τι okay, λέει okay. επίσημε, δεν τι έχει μετρήσει και ναι, σήμερα. Ναι, ναι, ναι, όχι, να τι να μετρήσουμε. Ναι, κρατάω το χαρτί. Άμα είναι το χαρτί. Χτε, 16 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνει ο Υπουργό 930. 20 Απριλίου, λέει ο Πρωθυπουργό. Οι κλίνε μεθ έγιναν από 565 που παραλάβαμε, 1015 μέσα σε δύο μήνε. Λοιπόν, πως είχαμε το 20 Απριλίου 2015 και τώρα και η κοίλιας βγάζει 9.30, τι έγινε, κλείσαμε μεθ. Μπορεί να μην είχε update. Κλείσαμε μεθ. Μπορεί να μην βλέπει Κυριάκο. Δεν ξέρω. Έχει και τις λιγούρες της να ικανοποιήσει. Και το λιγότερο. Αν της μύρισε βερίκοκο με φραγκοστάφυλο και μπανάνα και σός γιαουρτιού με άνηθο. Όλο αυτό. <laughs> μια ίδια <laughs> κάτι που μπορεί να <laughs> είσαι μια εγγενά. <εγκαιονά>. Σωστό. <laughs> ναι. Αναφέρεσαι σε δημοσιεύματα site που λέγανε ότι είχε λιγούρα, είχε λιγούρα η Παλατσινού. Λοιπόν, Α, οπότε ο άνθρωπο. Μια σου. Πέρα από το ότι έχει να αναπολίσει μια μεγάλη καριέρα στον μπάσκετ. Άλλο αυτό. Δεν ασχολούμαι με αυτό γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα η αποσυμφόρηση από αυτό. Έχει mm -hmm. και τη λιγούρα τη Ελληνίδα να ικανοποιήσει. Και βγάζει. Άντε, τις... εδώ μέσα όλα αυτά. Τη Meth. Μέσα σε αυτά και 9.30 η Meth χτε. Ενώ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον προσφυγωγό 10.15. Σύνδευσης, 2015. Ναι. Ο Κικίλιας, όμως, τον Απρίλιο έλεγε Θα έχουμε φτάσει εντός του μηνός του Απριλίου τις χίλιες κλείνες μέσα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, θεωρώ, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για αυτόν ο οποίος προσπαθεί και αγωνίζεται. Τι έγινε, οι 2015 του Κυριάκου γίνανε χίλιες με τον Κικίλια του Απριλίου γιατί με το χθεσινό και εκεί είναι 9.30. Τι ε, κάνω; Πού πάνω κάτω πού κόλλησες θα σου πω που κόλλησα ότι δεν φτάνουν έτσι κι αλλιώς και χίλιε να είναι, και 1.200 να δεν φτάνουν και σε λίγο θα αρχίσουμε να μετράμε τώρα φτάνουμε σε λίγο μετράμε. δεν μετράμε. Ναι, ε, φαίνεται πως να. θα πάει το πράγμα και υποτίθεται όλη αυτή γιατί λέει ο κ. Κύλιε εδώ ότι αν θέλει κάποιο θα καταφέρνει και. και δεν βλέπω, μειώνονται. Συμφωνή Μα ενισχύθηκε η, η υγένη, υγεία. Η σχήθηκε, ναι. Σύγχρονο, Το ναι, προηγούμενο ναι. διάστημα με τα χειροκροτήματα και εξαντλήθηκε όλη ναι, η ενίσχυση ναι. τη υγεία. Αυτό ήταν. Και η επικοινωνία. Γιατί δεν είναι να δώσουν στι μάσκε των σχολείων. Δεν βγαίνει για παντού. <laughs> <Και πήγαν μια laughs> δεν βγαίνει ο κορβανά. Δεν είναι. Είναι mm. για συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή η Έπρεπε να υπερκοστολογηθούν οι μάσκε 4,5 ευρώ η μία. Λάθο. Το ύψιστο δικαίωμα. Του, σε μια κοινωνία, γι' αυτό λέω: Υγεία, υγεία. Τι καλά και οι παιδί, αλλά τέλο πάντων. Ναι, ναι, όχι υγεία. Ναι. Αν δεν ζει, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι το βασικό. Και επειδή τώρα έχουν και το χρόνο, είχαν το χρόνο να προετοιμαστούν, δεν είναι ξαφνικά που έγινε Μάρτη, από το ξέρουν ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα. Και έχει έρθει το δεύτερο κύμα. Και όπω βλέπουμε όλοι, δεν πάει καθόλου καλά το δεύτερο κύμα. Και δεν μπορούν καν το διαχειριστούν επικοινωνιακά, που ήταν άριστοι στο πρώτο κύμα. Ναι, εδώ το κύμα. δεν το πάνε και τόσο καλά. Παράδειγμα, ο Κοντοζαμάνη χτε που έκανε την ενημέρωση. Θα ήθελα να μας πείτε πόσες συνολικά νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, όχι μόνο διασυλινωμένοι, αλλά στις ΜΕΘ. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ε, νοσηλευωμένων στις μονάδες συντατικής θεραπείας, ε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 67, γιατί κάθε βράδυ παίρνουμε την ημερήσια αναφορά. Συγγνώμη, 67 είναι οι διασωληνωμένοι, 67 είναι και στις ΜΕΘ, ε, συνολικά. Ναι, σα. Αυτό είναι ο αριθμός που έχει δώσει σήμερα ο Αιώδη. 86 λέω και εκεί για βλέπουμε, βλέπουμε και τι πρόφες Βλέπουμε και τι Είναι live. live είναι <laughs> ε, είναι λέει, και λίγο backstage. Θέλω να πω... Α, είμαστε αέρα. Όταν Έπρεπε, ήταν... δεν το πάνε. <laughs> Μπορεί μια χαρά του πάνε. 86 τις βγάζει, τις 67 του κοντοζαμάνι, ο Κικίλιας εδώ τις αναφέρει ως 86 την ανακοίνωση. Έλα, του ίδιου καλυμένε. υπουργείου. Το 67 εγώ ήδη. είδα να παίζει πολύ βέβαια. Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Το. Δεν θα μάθεις. 67 ήταν προχθές. Όχι, με όλα αυτή τα Δεν θα μάθεις έτσι κι αλλιώς, Προφανώς όλο χάνεσαι. αυτό το fake news που είναι η κυβέρνηση ένα fake news. Ναι. Πού να μάθει, την αλήθεια. λέει αλήθεια και λες άντε να βάλω το κανάλι να και όταν, και όταν γίνει κάτι και το καταλάβει ο κόσμο, ρίχνει μια λιγούρα μπαλατζινού από τα site και σκέφτονται όλοι την μπαλατζινού. Ναι, να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήδη δύο κοιλιακού μαρέβα. Κάτι να πει καλέστη που είναι. Τι. Του έχει δει. <θ Lehrer> Κυλιακού, μα <σ richtige metutiles> Όλο το. Τόσο καιρό Ά, δεν, είναι, λέει, δεν, δεν λέει. Δε το τι καλέστη, την κορμή λαμπάδα Κυλιακή, μυλεμένη. Εγώ έβλεπα τα καλέστη τα ρούχα που φοράει από πάνω. Δεν έβλεπα. Α, εγώ είδα και τα Τα ρούχα, ναι. Στα καλέστη αυτά τα ρούχα, παλιά δεν βάζαμε μέσα τα αμίγδαλα. Ναι, κάναμε διάφορε χρήσει. αυτά τα σακιά δεν ήτανε. Το θέμα είναι. Εκεί δεν έχει το γαλαίο, αν πα σε παλιό μπακάλικο εκεί δεν έχει το τέτοιο, Το μπακαλιάρο Το φιλέτο, το αλμυρό. Έχει να στην αγορά χρόνια. Εγώ νομίζω και σε σακή το χώτη, τώρα το, το γαλεό. <laughs> ναι, ναι, που έχει μέσα... <laughs> <laughs> Ποιο έτος. Ε, παλιά. Με κανένα καρότσι, ξύλινο νομερότες. Πίδο, όταν Ευρυπή, τότε πηγαίναμε. Mm, Ωραία. Λοιπόν, και αν δεν πιάσει ούτε η λιγούρα τσιμπαλατσινού, βγάζει στο χαρδαλιά, να σου λέει ότι έρχεται ένα πρωτοβρόχη, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο... Πιο μεγάλο και θα αρχίσουν από αύριο τα 112 γιατί αυτή είναι η μόνη του συνεισφορά στα έκτακτα που συμβαίνει στον τόπο. Πάλε να ζεσταθή. Τηλέφωνο. 112, 100, να... 100, θα μας 100, αρχίσει πάλι. Α το πνιγούμε», Θα αρχίσει. Δεν Δεν πνιγείτε, φοβού... Μην πνιγείτε. Δεν φοβούνται εκατόμβοι νεκρών στη Ζάκινθο τώρα στην που πηγαίνουν στην Εύβια. Στη έχουν κάνει τα έργα. Δεν, Δεν έχει τώρα να φοβάσαι. Λήξε. Αν... Ε. Τι λήξε. Αν ρίξει άλλη μία τέτοια θα γίνει εκεί, θα μπει ο Ερντογάν. Θα φτάσουν πάλι στον θα νομίζω την Αιγαίο. Την άλλη φορά να, είχαν πάνε, στο νοροπό, τα, όλα τα μπάζα από την Εύα είχαν φτάσει στον οροπό, στην παραλία. Ναι, τα ξέφραζε. Έβγαζε κάτι ναι. κάτι κομμωδίνα. Μετά από δύο εβδομάδε έβγαζε κομμωδίνα έξω. Ναι, μα τι να κάνει. Τι, τι να κάνει, Δύσκαψε κάτι μα του παππού μέσα στο ζυταράκι να σου ρίξει στη θάλασσα. Να μείνουμε. Αυτή σκυλόψαρο ήταν αυτό. <laughs> σκυλόψαρο. <laughs> μόνο μα, με, θάλασσα, δόντια. μόνο <laughs> με δόντια. Το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο, ε, μέχρι Το πει στο αγορά. Χωρί δόντια. Μια που να μείνουμε λίγο στη Σμεθ. Είναι η αλήθεια ότι παρεδόθησαν και, και έργα στην κυβέρνηση του ναι, Τσοτάκη τώρα, τώρα πριν ένα χρόνο, έτσι. γιατί είχαμε η προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε γιατί πρέπει κορδέλες. εδώ, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ειδικά των ΜΕΘ πρέπει να αναδείξουμε και τις διαχρονικές ευθύνες τι έπαιρνε ο καθένας, τι έκανε όταν όλη η Ευρώπη και χώρες λιγότερο ανεπτυγμένες από εμά έχουν 1200 και παραπάνω Υπάρχει μια αναλογία πληθυσμού και μονάδων εντατική ε, θεραπεία. Τα καταφέραμε εξοπλιστικά. Ε, ό, όχι μόνο αυτό. Εμεί yeah. δεν ε, κάναμε επικοινωνιακού διαχειρισμού ε, και χειρισμού του θέματο. Και ψάχναμε τα σκάνδαλα στην υγεία και όχι τη ΜΕΘ. Ξέρετε, ο μεγαλύτερο αριθμό κλινών σε μονάδε εντατική θεραπεία που λειτουργήσε ποτέ στη χώρα μα ήταν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, 514. Ξέρετε πόσε κλίνε έχουμε σήμερα στι ΜΕΘ που λειτουργούν. 568. Όχι μόνο περισσότερε όπω παραλάβαμε, περισσότερε από όσε είχαμε ποτέ σε λειτουργία στο Εθνικό Σύστημα Υγεία. Εδώ λοιπόν ακούμε έναν πολιτικό να καμαρώνει για το Έλασον για άλλη μια φορά. Το Και αστέρι. να το πλασάρει το αστέρι του βοριά. ότι αυτό μα αξίζει. Δεν ήταν. Ανέβασε κατά 50. Ναι, μπράβο, 4,5 χρόνια ανέβηκαν κατά 50. Ο αριθμό 50-55 πώ είναι ακριβώ. Δεν είναι το σωστό αυτό που πρέπει και ξέρουμε ιστορίες που έχουν πεθάνει και άνθρωποι, όχι λέω στα χρόνια του κορονοϊού και πριν, που έχουν πεθάνει άνθρωποι και που δεν φτάνανε και κάτι ντάξουν αυτό... που του μεταφέρανε στην Κρήτη γιατί δεν είχε ασθενοφόρα και οι γιατροί συνολικά που είναι απλήρωτοι από τις υπερορίε και που δεν φτάνουν και το νοσηλευτικό προσωπικό και ο πάει στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό παίρνει μαζί κρέμε, σεντόνια, χαρτιά υγεία, φουγγάρια. Γάζε, γκίνε, γίγσου, γά, φάρμακα, φάρμακα και κάποια φάρμακα που δεν τα καταφέρνουν. Θερμόμετρα, α πούμε. Και, και, Αυτή και είναι όλη η λογική η παπανδρεϊκή που έχει διαχυθεί στο DNA τη πολιτική ζωή όλα αυτά τα χρόνια ότι πρέπει να είσαι ικανοποιημένο με το αυτονόητο. Στο, σε χαμηλό βαθμό με, με, με, με, με το αυτονόητο. Το μήνυμα του Το αυτονόητο. Στο Πασάρι ότι εγώ έκανα. Κοίτα τι έκανα. Επειδή άλλο δεν είχε. Και εγώ έκανα 50, άρα 50. Ενώ έπρεπε να έχει 1200. Και ήρθε ο άλλο και τι έκανε χίλιε. Παραπάνω από 1200 νησιά. Ε, δηλαδή. Ήρθε και τι έκανε 1000 και τώρα βγαίνουν 930 στον απολογισμό το χθεσινό. Δεν μου βγαίνει, τι να κάνω. Απλώσαμε μερικέ να γίνουν Αυτά γιατί. Έχουμε υγεία. και VIP αρρώστου. Πρέπει να απλώσουμε τα δωμάτια. Αυτά με την υγεία. Θα τα δούμε μπροστά μα γιατί έρχονται. Χθε ήρθε εδώ ο Ζάεφ. Εδώ στο Στουρντίο τον είχε ο Μπογδάνο, Όχι. Όχι. Δεν θα τον είχε ο Μπογδάνο, δεν τον Ζάεφ. Για Πας πόλεμο, καλά. παιδί μου, τον έχει να τον έχετε, να, να, να, να το φτύνει. Πώ θα έχει ο φτια στον Ερδογά να βρούμε μεθαύρο στη σφαλιάρα. Ενώ λοιπόν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Ο Ζάφ είναι ο πρόεδρος της γειτονική χώρας Βόρειο δηλαδή, Μακεδονίας. Λοιπόν. Δηλαδή, συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός και καλά κάνει έτσι πρέπει, στο Twitter και στα social media όταν έχει μια συνάντηση, τον Αρτά αμέσως. Ναι. α πούμε συναντήθηκε με τον Έντι Ράμα, τον Αλογανό Πρωθυπουργό. Το έβαλε. Το Ζάεφ δεν τον έβαλε. Οπα, τι αυτό. Δεν εδώ. τον έβαλε. Τι έχουμε εδώ. Τι κοροϊδία ε? των ψηφοφόρων έχουμε εδώ. Τι γίνεται εδώ. <laughs> εδώ. Έχουμε κοροϊδία ομίλων των ψηφοφόρων. Γιατί όλοι αυτοί ψήφισαν για να μην έρθει ποτέ ο Ζάεφ εδώ. Ότι δεν θα το μάθαιναν αν δεν το κάνει Κυριάκος. Μπορεί, το ΙΤΟ ο Κυριακό. Μόνο το μάθαμε, α πούμε, να μην το πολύ αναδείξουμε. Mm. Και ξέρει τι. Ο Ζαεφ υποδέχθηκε... μα κατσικώθηκε. Αρμένικη βίζητα. Μπορεί να το πει έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> ήρθε <laughs> και ούτε ένα φωντάνταν. Να γύφτε. <laughs> <laughs> Δεύτερη φορά που μου Τζόνη δεν είναι σωστό αυτό. Όχι εσένα. Όχι εμένα θα μου εγώ ο Ζάεφ ή ο Κυριακό. Και ξέρεις τι, μάλλον δεν το ανακοίνωσε τα social media γιατί είχε δηλώσει πέρυσι στη Βουλή ότι ποτέ δεν θα υποδεχόταν ποτέ. τον... Ποτέ. ποτέ το ποτέ, λες ποτέ. κολοτούμπα. Κάπως αλλιώς. Επειδή είδα και μια χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που επέκρινε με περίσιο θάσος το γεγονός ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ναι, δεν θα τους αποκαλέσουμε Μακεδόνες. <Και> Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι περιφραστικά να του περιγράψουμε. Εγώ δεν θα πω ποτέ ορίζω το Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα Περιμένω να το πείτε εσείς κύριε Τσίπρα Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω το Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα Μπράβο Τον καλωσόρισε χτες Δεν είπε όμως το καλωσορίζω Τον καλωσόρισε Να αναγκίνωσες τον καλωσόρισε. Περιφραστικά πώ θα το έλεγε. Πώ πα για Θεσσαλονίκη, ναι. μετά τραβάς την ταμπέλα εκεί αριστερά που λέει πάνω για Κυλκή και Καστοριέ και τέτοια. Α, πάει από εκεί. Παραπάνω είναι αυτή η χώρα και πιο πάνω είναι η Σερβία. Αυτό είναι το περιφραστικό, δεν μου έρχεται άλλο. Αν διπλώσει στην Κρήτη που έρχεται πάνω στη Μακεδονία. Δίπλα <laughs> η Γάβδο που είναι κάτω πάει πάνω στα Σκόπια. Κάτι πρέπει να Το εκεί. περιθώριο. Ναι, Χάρη. στο χάρτη. Περι... Δεν είναι εκεί Η Λιβύη που έκανε το σύμφωνο με την Τουρκία, αν τη διπλώσεις κι αυτή, σκάει πάνω στο. Νομίζω σκόπια. όχι, βγαίνει λίγο θάλασσα ακόμα. Ποιο Αυτό, ένα μηδέν. Στη Λιβύη, πάνω. Στην Βόρεια Μακεδονία. Έτσι λοιπόν δεν θα καλωσόριζε ποτέ προ την τι να έκανε, να μην του λέγε Όχι ρε παιδί Το θέμα είναι τον Το ήταν Το λέω, το Όλοι οι και δεν ξέρουν τι να πούνε. Που πριν ένα χρόνο ήταν στα να Θα ακούσουμε τώρα. και καραντίνα ο Άδωνη μόνο του για να μην τον βγάλουν. <laughs> Έβαλε καραντίνα φωνή, να μην πάρουν τη τηλέφωνο. Είχε απευθύνει και ένα ερώτημα ο πρωθυπουργό μα ε, πέρυσι. Θέλω ε, να αρέσει. ρωτήσω του συμπολίτε μα, όχι μόνο ε, στη ε? Μακεδονία, πώ αισθάνονται όταν ακούνε τον κύριο Ζάεφ και τον κύριο Δημητρόφ να λέτε, Εγώ είμαι Μακεδόνα και μιλώ τη μακεδονική γλώσσα και να μην απαντάει κανεί. Δεν ρώτησε προχθέ. Χθε. Πώ πώς αισθάνεται <laughs> <laughs> το ίδιο που είχε κάποιον δίπλα που δηλώνει Μακεδόνα και μιλούσε τη μακεδονική γλώσσα. Ναι, θα αλλά είπε αλλάξει μας... το αεροδρόμιο. Ανάπτυση, δεν ε... λέγεται αεροδρόμιο, δεν που πηγαίνει λεωφόρος. από τα Σκόπια στα σύνορα Εντάξει, κάπου Εντάξει, θα είναι μερικά ελαφρυντικά ελαφριντικά... ναι, τα λέμε Όχι, ναι. ε, να, να αναγνωρίζουμε όμως τα που και ο Να ο Γιατί τον δεν είναι έτσι. Γιατί δεν τα λέγανε αυτά πέρυσι όμω, ήταν έτσι πες. Πριν τι εκλογέ, Γιατί δεν τα λέγανε πριν τι εκλογέ. Θα πήκαν ότι, ότι Είναι, είναι πατεώνε και κοροϊδεύουν τον και κόσμο. Δεν κοροϊδεύουν. Ναι, δε, που δεν έχουμε αυτό στοιχεία. Ανθρωπί, ανθρωπί κάποιο κακοπροαίρετο. κακοπροαίρετος. είμαστε εμεί τέτοιοι. Αφού δεν είμαστε τέτοιοι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και τι βοήθεια έχουμε δώσει στο ΖΑΕΦ. Μα να θυμηθούμε. Το είπε Ο ίδιο ο ΖΑΕΦ το είπε. Α, χτες, όχι. Όχι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, για το ευρωπαϊκό μας μέλλον, για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είπε ο Ζαεύχτε ότι βοηθάει κιόλα. Ε, Ενδιαφελημένο έφυγε. Δηλαδή, λοιπόν. μπορεί να έχει το όνομα Μακεδονία, είδε στη Ιαννότερη που είμαστε. Χοσπιτάλιτη όμω, γκρίζ. Τι να κάνουμε, να τον πάρουμε από τα μούτρα. Όχι, δεν λέω για χθε μόνο. Η βοήθεια ήταν όλο αυτό το χρόνο. Χοσπιτάλιτη όμω. Βοηθάμε όλο το χρόνο. να προχωρήσουν τα πράγματα. Ενώ είχε πει ο πρωθυπουργό μα ότι δεν θα βοηθούσε για το ΝΑΤΟ και για την Ευρώπη και θα αξιοποιούσε αυτά τα δυσαφορμέ. Και τι είναι αυτό. Είναι άλλο πολιτικό ναι. χρόνο. Έχουν αλλάξειθήκη. Δηλαδή, στα αν κάποιος σκοτώσει κάποιον και καταδικαστή είναι δολοφόνο σε άλλο πολιτικό χρόνο δεν είναι δολοφόνο. Όχι. Τι αλλάζει δηλαδή. Ο πολιτικό μου... χρόνο. Αυτό αυτέ τι παπάνει που έχουν ανακαλύψει δημοσιογράφοι και οι ο πολιτικό χρόνο, το αφήγημα. Και που διάφορα άλλα πέρα. Τι, τι δουλειά έχουν έπειτα την κυβέρνηση. Ω προέκνταση τη κυβέρνηση. Την κυβερνήσεων. Τη -τα -τα εξουσία. Αποκάληψη. Σε λίγο θα μα πει ότι δεν είναι αδέκαστη. Τι λέγαμε. Για οι μόνε αδέκαστε συνήμπαρε Δημητριακών, να ξέρει αποστόλη. Αστείο Πέμπτης. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, να το ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε τη τη δική σου πριν. Λοιπόν, ο Κυριάκο τι έλεγε για το ΝΑΤΟ και τα εμπόδια που θα φέρει, ενώ ο ίδιο ο Ζάεφ είπε τον βοηθήσαμε. Θα καταψηφίσουμε το πρωτόκολλο ένταξη στο ΝΑΤΟ όταν αυτό έρθει στην την Παρασκευή που μα έρχεται. Θα αξιοποιήσω κάθε νομικό και διπλωματικό μέσο για να αμβληθούν οι αρνητικές συνέπειες των Πρεσπών. Και βέβαια, δεν αμπεμπολώ το δικαίωμα του Βέτο σε κάθε κεφάλαιο που θα αφορά την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάει το Βέτο σύννεφο εδώ και να Πολύ, με δύο χέρια. Wow. Ρε κανονικά Βέτο, πάντου, το μαθαίνουμε, το ακούμε. Είναι να μην τον πιάσει τον Κυριακό αυτό, τα <συμίως> την ναι, ναι, κυβέρνηση ναι, ναι, αυτή όχι, που είναι όχι, και δεξιό κόμμα και είχε πατήσει πάνω σε αυτό. Σοβαρά το Ιούνιο. Θυμάμαι πήγαινε στι διαδηλώσει όλοι κάτω. Ο, το Αντώνη Σαμαράνο, το πουλερικάκι του εκεί πέρα, τόσα κακάκι από πάνω. Τι, τι νόστιμο που ήταν. Όχι μόνο αυτό. Το μήκη, το θωδωράκι, θα ξεχάσουμε. Αυτό δεξιούλε. Εκεί στο δημοκρατικό κεντρικό. Ήταν και εκεί. Εκεί ήταν. Το έχω σβήσει λίγο. Καλά Ναι, Γιατί όλα αυτά τα τελευταία σιλαλικά του μήκη, το θωδωδωδωδράκι. Με τον Κόλο, άλλο. Με την εικόνα τη Πανα Γεια αυτή η οποία μέσα Μπάτμαν μια άλλη Ναι ναι τα θυμάμαι όλα αυτά. όλα αυτά Αυτά ήταν και ο Σαμαράς μέσα σε αυτά ναι, Ήταν αυτούς, και ο Κικίλιας Ήταν ο Άδωνης ο Ήταν Βορίδις, και ο Άδωνης ο Που έλεγε τότε στο Τσίπρα Σε λίγες εβδομάδες Θα έρθει στην Αθήνα ο κύριος Ζεύφ Και θα γράφουν τα σούπερ από κάτω στην τηλεόραση Ότι είναι ο πρωθυπουργός των Μακεδόνων και τότε η Προεδρική Φρουρά θα το αποδώσει τιμές ως τον προθυπουργό των Μακεδόνων και θα πρέπει εγώ καταγόμενος το αμύτιο Φλωρίνης να δέχομαι για την υπόλοιπη ζωή μου ότι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Αυτό θα κάνετε κυρία Κουντουρά και κύριε Μπόλαρη. Ντροπή σας! <Τοποίησας> Χτες δεν ήταν από το Αμήντιο Φλωρίνης ο Άδωνης. Αν <Τοποίησας> αλλάξει τα ονόματα ισχύει το ντροπή Τροπή σα είναι η σοφία. Βγάζει το έτσι και τον το και πάει με και κάποιον άλλον, ποιον είχε και δεν για, κα, για πάσα χρήση είναι η ντροπή Όποιο θέμα και να σηκώσει, κολλάει είναι ντροπή σα. Χθε δεν ήταν από, τον, από το Αμίντεο ο Φλωρίνης, που ήρθε εδώ και τον υποδέχτηκαν με μπάντε τον πρωθυπουργό των Μακεδόνων. Είχε μπάντα. Και μπάντα να μην είχε γίνει υποδοχή επίσημη. Μήπω έγινε τύπου έξω εδώ. Αυτό είναι το θέμα με το ε, δεύτερο. Αν ήταν εξεπέτα, δεν είναι το ίδιο. Ε, ήταν... Αύριο θα πει ότι εμεί ούτε μια μπάντα δεν βγάλαμε στο ε, Μακεδόνα. Είναι είναι πολύ πιθανό. Πολύ, δεν είναι Μακεδόνα, έκανα λάθο γιατί είμαι από το αμίντεο κεντροπίτου. <laughs> πολύ πιθανό να υποθούν και αυτά. Ε, δεν είναι. Γιατί πρέπει οι ψηφοφόροι οι οποίοι είχαν βγει στα κάγκελα πέρυσι. Να τα ιστούν τώρα με το δεξιό σανο. Θα τόσα ήταν... χρόνια εδώ ο αριστερό σανο. Όχι με το δεξιό σανο. Με το, το, χέρι, να πει. <χει> το, το τσουρέκι, <χει> <χει> ναι. Να πει, <χει> δεν ήταν έτσι. Νάτα, <χει> ήταν... ναι. Ήταν πάντα δεν είναι. Ορίστε κύριε. Και <χει> το τσουρέκι <χει> δεν του δώσαμε να φάει το από το τσουρέκι αυτό. Είναι <χει> όπω <χει> ο βασιλιά όταν είχε γίνει το πραξικόπημα που έβγαλε τη φωτογραφία με του χουντέου τότε, ο κοκό και λέει Δεν γελούσε τη φωτογραφία. Προσέξτε. Υδια λογική είναι. Υδιοί είναι οι πολιτικοί και στη συγκέντρωσή του την προεκλογική ο Άδωνη πέρυσι που έπρεπε να μαζέψει όλου αυτού του ψήφου που τώρα νιώθουν άνετα τη λέξη που αρχίζει από «ΜΑ» και τελειώνει σε «ΚΑΣ» Όχι Μακεδόνα. Όχι. Που μοιάζει όμω. Ομο, όχι. Έκλεινε την συγκέντρωσή του ω εξή. εγώ αφιερώνω για το κλείσμα τη βραδιά και αυτό σα ευχαριστήσω όλου για άλλη μια φορά. Το κλείσμα το κάνω μετά το τραγούδι. Μην φύγετε δηλαδή. Θέλω όλοι μαζί να τραγουδίσουμε. Τη Μακεδονία Ξακουστεί για να σκάσουν οι εχθροί μα. Και εδώ τραγουδάνε όλοι. Το Μακεδονία Ξακουστεί. Ο Ποτσέπη, τον Ποτσέπη να βάλει να τραγουδίσει. Τον Ποτσέπη να βάλει την φωνή τη. φωνούλα αυτή. Που δείχνει ψύχρεμο ψυχισμό. Πολύ, πολύ. Είναι αυτό που εκπέμπεται η Χαζομάρα, δεν είναι. Δεν είναι απλά Χαζομάρα. Είναι μείγμα εκεί. Ο Μπακαλιάρο στο μυαλό αυτό. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα μείγμα που. Πάντα είναι εθνικιστικό αυτό το, το πράγμα, δεν ξέρετε. Δεν πάει αλλού. Εκεί. Θα έλεγε ότι ο Ποτσέ, Ποτσέπη, αυτό ο αγάπη, μόνο. Θα έλεγε ότι είναι ένα κράμα μπογδάνου με πλεύρη. Oh. Δεν θα έλεγε ότι είναι υγιένα φθηνών. Oh. Ένοσέτου, ένοσέτου. Σε εμφανισιακά, εμφανισιακά. Αν τη ρέσει το σύστημα. Για εμφανισιακά, το παιδί έχει μαλλιά. Ποιο παιδί, ο Ποτσέπη. Ναι, και ο Πλεύρη έχει. <laughs> Εγώ θα ο Ποτσέπη το... δεν έχει. Ξέρω. Το πώς μοιράζει, πώ μοιράζει κυραμένο στα παιδάκια. όρο είναι τα μαλλιά του Ποτσέπη. Θα βάζα άδωνη μείγμα, με όποιον δεν θες, μοιάζει, δεν μοιάζει. γιατί Βέσαι... έχει τη φωνή, τη φωνή, του οι άδωνι. άλλοι δύο δεν μιλάν, μιλάνε, μιλάνε χαμιλόφωνα. Όχι, ο, ο, ο, ο άδωνης είναι φωνή. Φωνή. ο άλλος έχει γουλίτσα. Έχει, έχει πάρει ο... την, ένταση. Ναι. την ένταση, έχει πάρει. Μπά περιπτώσει, ναι. είναι ωραίο όλος ακούμε το Μακεδονίο όπως έπαιξε στη συγκέντρωση του πάμε στις πρώτες και εδώ είμαστε σε λίγο. Dee dee dee dee dee Απλά κι αγαπημένα Πράγματα δικά σου Καθημερινά Λες και περιμένω Κι αυτά μαζί με μένα Είναι από πρόβα του Μανου Λοΐζου αυτό, ναι. το όλα σε θυμίζουν Μόνος του Μενικιθάρα Το έχει ανεβάσει η κόρη του πριν μερικά χρόνια νομίζω Να. Ε, σε μια τέτοια επέτειο Ναι είναι μόνος εδώ και προβάρει αυτό το τραγούδι που Μετά το Αλεξίου και έχει γίνει Πάντα παραπέμπει ευθέως Το άκουσμα αυτού του τραγουδιού στον ίδιο πια ναι, ναι, ναι εδώ να δει λέει τους στίχους και λέει το αυτό που κάνουμε μας τα ακούσουμε λίγο Δεν τα θυμάται. Δώσε, δώσε, δώσε. Είναι, είναι ωραίο... και ακόμα. ναι ναι δώσε. ναι να ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ε, Πώ την τότε ώρα που ναι. Και δεν χρειάζεται, την μελωδία τώρα. Δεν χρειάζεται να ξέρει του τίτλου. Βλέπει τον Άννα Νάγκο. Μα μπορεί και... να του έχει τελειώσει κιόλα τότε. Ναι. Λοιπόν, ε, ξεκινάει το φεστιβάλ τη ΚΝΕ σήμερα. Ελά, πού. Τι, πού. Δεν ξέρει τίποτα. Πανεπιστημίου Πολιτεογράφου. <laughs> δεν ξέρω. Έχει, το φετινό φεστιβάλ ξεκίνησε από το Τρίτσι, πήγε στο γήπεδο του Πανεαθηναϊκού και τελικά καταλήγει στο Πανεπιστημίου Πολιτεο. Με, με COVID και με κάτι ενστάσει που θέσανε παράγοντε. Ε, για να μην δεν ξέρω εγώ τι πάθει το γήπεδο του Πανεθνιακού και πάει τελικά στο γήπεδο στην Πανεπιστημιού πολύ Ζωγράφου, σήμερα λοιπόν είναι μία σκηνή μόνο και τι τρει μέρε είναι τρει μέρε σήμερα, Παρασκευή και Εγιανικό Σάββατο. λίγο COVID. Πολύ μαζεμένο. Είναι Κόπηκαν όλοι. Το, το φεστιβάλ είναι. Στι 8.30 η ώρα ναι. έχει ερετισμό του Ιάσου Ναφανού, μέλο του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ Στι 9 η ώρα έχει stand-up Comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Και αμέσω μετά στι 10 αφιέρωμα στο Λαϊκό Τραγούδι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Αύριο Παρασκευή στι 8.30 ομιλία από το γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕΜ Νικόμπα στις 9 και 4 συναυλία με το συγκρότημα Υπεραστική Πολύ ωραίοι τους παίζουμε και εδώ Και στις 10 συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη Τι να πούμε, πολύ ωραίος να το πούμε Νόστιμος είναι Ναι, Νόστιμος ακούγεται, ακούγεται Καλό παιδί το Σάββατο στι 8, ομιλία του Δημητρικού Τσούμπα και αμέσω μετά φέρουμε στο Θάνο Μικρούτσκο, ενορχίστρωση και επιμέλεια Θημίου Παπαδόπουλο και συμμετέχουν Ρίτα Ντονοπούλου, Χρήστο Θηβαίο, Κώστας Στομαίδη, Γιώργος Κιμούλη, Γιώργος Μεράτζας, Γιώργο Νταλάρα, Μίλτο Πασχαλίδης Σε τρει μέρε, μία σκηνή μέσα στο γήπεδο στην Πανεπιστημίου Πολιτική. Από ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα που πρέπει να το διαβάσω. Θε να πει κάτι μέχρι να βρω το μήνυμα. Το μήνυμα, ποιο έστειλε πάλι. Λέει καλά λόγια Εστο... για μένα. Αν δεν λέει, μην το πει, δεν θέλω. Λοιπόν. Μα μά, θα, κα... θα ακούσουμε. Καλημέρα, Θεέλη. Καλημέρα. Λοιπόν, Συνήθω λε, συμφωνώ με τι απόψει σου και Άσαι είναι αρκετέ φορέ που με συγκινεί ο λόγο σου. Mm. Βέβαια, είναι και φορέ που το παρακάνει και βλέπει μονόπλευρα τα γεγονότα. Ότι είσαι έμπορα, δεν το λέει. λέει. Τέλο πάντων. Τι έμπορο, Αυτό Τι συναισθημα. Αυτό που, λέ, τι αυτό που θα, αν ήμουν έμπορο θα πουλού άλλα έχω ένα συλληφθείτε στη γωνία αυτό είναι εμπόριο συνεχίζω okay. όπως για παράδειγμα μάχησε για είναι εδώ η μονομερεία που λέει όπως για παράδειγμα μάχησε για τα δικαιώματα των μεταναστών αλλά δεν λες τίποτα για τα δικαιώματα των ελλήνων που υποφέρουν από αυτούς πάψε έχουμε πει πολλές φορές για τα δικαιώματα των μεταναστών, όπω θα λέμε πάντα για τα δικαιώματα των αδικημένων και κατατρεγμένων αυτού του τόπου, των άλλων τόπων, γιατί ψάχνουμε τι αιτίε γιατί προήλθαν και πώ προήλθαν οι αδικημένοι και οι κατατρεγμένοι και πώ του έφερε και του ξέβρασε το κύμα και η μοίρα στη Μόρια, στο Καράτεπέ και δεν ξέρω εγώ. Πάντα θα λέμε για αυτού. Ειδικά για τη Μυτιλίνη και για τα νησιά, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι πολιτικέ τη θα έχει κάνει φυλακέ και για αυτού και για του ντόπιου. Το έχουμε πει δέκα φορέ. Η ζωή των ντόπιων έχει γίνει άθλια. Όπω και των ανθρώπων που είναι μέσα στα στρατόπεδα και αυτών που είναι έξω. Όλο το, όλη η Μυτιλίνη, όλη η Χίο, όλη η Σάμο για του Ευρωπαίου είναι φυλακή. Είναι, είναι στρατόπεδο συγκέντρωση. Ναι, και δεν βέβαια. θα διστάσουν να κάνουν και την υπόλοιπη Ελλάδα και άλλε χώρε για να περνάνε αυτοί καλά και να μην φτάσει κανένα πρόσφυγα και μετανάστη εκεί παρά μόνο οι 200. Οι 105, 85 που παίρνουν αυτέ οι χώρε από ένα πληθυσμό 50.000 που ζουν εδώ. Ή οι 1.000 που λέει η Γερμανία και μοιάζει εντυπωσιακό το νούμερο. Ναι, και ακούστηκε. <σκελίου> μπράβο, κορίτσια. Απολύθηκε παιδιά. Ναι, Υπάρχει <σκελίου> ναι. 1.500, όπω είπε. Και διαλεγμένου και παιδιά. Ναι, βέβαια. Ναι. Του καλού. Καλούς πάντα θέτουμε, αγαπητέ φίλε, ακροατοί και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Το μεγαλύτερο μέρο τη εκπομπή είναι και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, όσον αφορά το προσφυγικό των Ελλήνων, σε σχέση με το προσφυγικό, την υγεία. Τι λέει όλα αυτά την ασφάλιση, τα δικαιώματα, την Άρα δεν έχεις ε, μα αδικήσει, δεν είναι σωστό. Τι χρειάζεται και καμιά εκπομπή ακόμα, Μίνα Κουσμία. Επίσης συνεχίζει ο Ακροάτη. Δεν μιλά... θα τώρα μετά από τόσα χρόνια να πούμε τι. Ε, έχει μια αξία. Ό,τι. Γιατί. Επίση... Α πούμε να, να, να, να, να, να πιστοποιήσουμε. Να ότι... πιστοποιούμε. Μια, ένα review κάνουμε. Α, review να Επίση λέει ο Ακροάτη, μιλά συχνά για φασισμό, αλλά ανέχεσαι το φασισμό στην εκπομπή σου αναφέρουμε στον Αποστόλη oh. και στη φασιστική αντιμετώπιση τους σε αυτού που σας κάνουν την τιμή να καλέσουν το τηλέφωνο. Με την επικάλυψη λέει, του υποτιθέμενου χιούμορ για να καταπίνετε εύκολα επιβάλλει ένα ιδιαστικό φασισμό χωρίς περιθώρια αντίλογου. Mm. Ο κύριος mm. Κωνσταντίνος από τη Λαμία. Από την αρχή δεν μου γέμισε το μάτι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ε βέβαια γιατί σε στρίμωξε. Ε, μπούμε στρίμωξε. Α ναι βέβαια. Θα ήταν καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί στι έννοιε. Γιατί αν λέμε αυτό, φασισμό, τι λέμε για του δολοφόνους του Φίσα. Παράδειγμα. Και την ιδεολογία του. Επειδή είναι αύριο και η βέβαια. Από 13-7 χρόνια. 7 χρόνια, ναι. Και πλησιάζει και η απόφαση τη δίκη. Ναι, 7 Οκτωβρίου. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Η 7 Οκτωβρίου θα κρίνει πάρα πολλά γιατί είναι ένα τεστ για την από και πέρα. Θα κρίνει πολλά πράγματα για το Αφενός, από και πέρα. Όχι για το σύνολο. Τα προηγούμενα όχι... έχουν γίνει. Και τα προηγούμενα με Τι κάποιο τρόπο. Τι ισχύει από εδώ και πέρα. Είναι για τη δικαιοσύνη τεστ, για τη δημοκρατία όπω την αποκαλούν και δεχόμαστε όλοι για να μπορούμε να συνεννοηθούμε ότι είναι τέτοια, για την αλληλεγγύη, για την κοινωνία, για τον άνθρωπο γενικότερα, τον αγωνιζόμενο άνθρωπο και το συνέστημα και την ευαισθησία που έχει ο καθένα στην καρδιά του. Θα το δούμε όλο αυτό με τα μάτια στραμμένα στην 7η Οκτώβρη. Και αύριο είναι η επέτειο. είναι σημαντικό βέβαια εκπομπή. σε όποιου ε, μπορούν. Ε, 7 Οκτώβρη ε, έξω από το δικαστήριο θα γίνει μεγάλη εκπαίδευση. Είναι συγκέθρωση. από τι λίγε φορέ που θα ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί. Να. Δηλαδή να μην είμαστε εδώ και να είμαστε εκεί. Δεν ξέρω πώ μπορεί να. προφανώ θα είμαστε εδώ, γιατί εδώ είναι το πρώτο μετερίζει. Αλλά είναι από τι στιγμέ που προφανώ όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτά και στο τι γίνεται εκεί. Αλλά ε, θα ήθελα να μην έχουμε εκπομπή να ήμασταν εκεί. Έτσι, μπορεί μαζί μπορεί με αυτά. τους χιλιάδες, γιατί έτσι. νομίζω θα είναι χιλιάδες κατεβαίνουν και από αλς πόλεις. Επίσης όπως μπορεί, αύριο είναι η πορεία, η μεγάλη Είμαι πορεία. Το apoio το. Το apoio στο κερα... Έχει πολλές πορείες όπως κάθε ναι, ναι. και όπω συγκεντρώσεις στην γνωστή περιοχή. Στην οδό Παύλου Φύσα. Πια. Ναι, ναι, Είναι και το μνημείο. Ε, Χθες ε, συναντήθηκε ο προς μα. μας. Με την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και μιλήσανε για είπα, την ε? επίσκεψη τη κυρία Ακελαροπούλου στο. Θα σου ακούσει, τώρα. Στο Καστελόριζο. Και λέει, εκεί θέλει να πει για τι φουρτούνε ο Κινδυνιάκο. Oh, τι φουρτούνε. Και έκανε σαρδάμ. Αντί για φουρτούνε. Τι είπε. Τι είπε. Τι, πού πάει ο νου σου. Μορβούνε. Άλλη μια ευκαιρία. Ε, φουντούνια. Για να ακούσουμε. Καταρχά, να σα ε, συγχαρώ για το πολύ επιτυχημένο σα ταξίδι στο Καστελόριζο. Το οποίο συνέπεσε και με μια. Υποχώρηση στι εθνικέ κουρτίνε. Και εύχομαι να τα ήρεμα νερά να για τη Ριφούλη. Κουρτίνε. Πού λιάξαν οι κουρτίνε. Είναι οι εθνικέ κουρτίνες Μπήκαν <χωρτίνες> νερά στι μα. <χωρτίνες> Θυμάσαι που θα έφτιαχναν έναν φράχτη πλωτό. <χωρτίνες> θα μπει και εμεί από εδώ και θα βάζανε Είχαμε κάνει από τα διαφημιστικά ένα σειρματόσχημα και θα πλώνουν μια κουρτίνα. Ε, το άκουσε μάλλον, το πήρε και λέει εθνικέ κουρτίνε. Έχω βαρεθεί να προφυτεύουμε τα πάντα. Ναι, δεν, ε, δεν γίνεται <laughs> άλλο. Δηλαδή, μια με τη φάρσα προχθέ με το λιπαντικό που κοντά δεν έπεσε και μακριά. Όχι. Και με, με τα βαριά Θεσσαλονίκη. Την τη φάρσα με τι Τι θα στο γίνει, το λένε δε... όλοι, κύριε Βενιέρη, ότι ε, ναι. μέσα και τα μέσα Δεν δω εδώ άλλο άκουσε κουρτίνε. Πάει και λε την ώρα. τη Μήπω είναι τα φλάσπρη και δεν ακούσαμε καλά και είπε φουρτίνε, κάτι. Φουρτούνε. Δεν ξέρω πώς θα Είπε Κουρτίνε. Δεν ξέρω τι είχε στο νου του, τι ακούστηκε. Και mm. στο νου του είχε ότι θα διαλύσουμε το Ζάφ και χθε τον υποδέχτηκε και τον βοήθησε. Και, και, και, θα είναι οι ροέ τη Μαρέβα τώρα μέσα από το σπίτι. Όλη την μόδα, κουρτίνες, ρούχα, ντέου κτλ. Τα τσουβάλει αυτέ τι του Φοράει πάνω τη. Τα δε εκεί. Τα, τα, τα δε Αλλά εθνικέ κουρτίνες όμω. Δεν είναι ότι. Η Γιατί <laughs> τη Μαρέβα δεν είναι εθνικέ κουρτίνε. Δεν ξέρω, αυτέ είναι στα σύνορα πάντα. Είναι οι πρώτε κουρτίνε τη χώρα. Η κυβέρνησή μα μείωσε, κατήριξε τον Ένφυα σε κάποια νησιά. Το ναι, εντάξει, σε κάποια που δεν είχε κατοίκους αλλά μπορεί να τύχει. Έλα τώρα η υπερβολή. Half δηλαδή late. λες ότι το βάλανε εφετζίδικα για να φανεί ότι είναι oh. πολλά να τα βγατέψουνε oh. και βάλανε και πέντε νησιά που δεν είχε κατοίκους. Απλά όπως σε όλα τα θέματα η προετοιμασία έγινε στο πόδι. Είδαμε. Κάτι πήγε στραβά. Τι Μες, πήγε στραβά. Μέσα στα νησιά υπάρχει και τα ντύψαρα. Η αλήθεια είναι Νίκο, εγώ δεν... Είναι απέναντι από τα ψάρα. Τα αντίψαρα, οποίο... όποιο έχει σπίτι στα αντίψαρα, mm. δεν πληρώνει έμφυα. Μα είπαν σήμερα οι υπουργοί που εξειδίκευσαν. Mm -hmm. Άρα, αν είστε από του τυχερού, μπορείτε να χαρείτε. Αλλά δεν θα χαρούν πολύ. Δεν Γιατί δεν θα, θα χαρεί κανένα. <laughs> Γιατί στην ουσία δεν υπάρχουν κάτοικοι πάνω στα αντίψαρα, δεν υπάρχουν κτίσματα πάνω στα ε, αντίψαρα. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιο που έχει ένα σπίτι και που δεν μένει εκεί. Δεν υπάρχει. Δεν, δεν, δεν έχει υπάρχει τίποτα στα αντίψαρα. Τι λέει το ξοκλήσει. Το ξοκλήσει. Και έτσι λοιπόν. Το ξοκλήσι. Το ξοκλήσι. Και έτ με πολύ σοβαρό τρόπο γίνονται οι μελέτε και οι ανακοινώσεις Από τις μάσκες να ξεκινήσει να Από τα βιβλία με τις τσόντε, Το σκόι ελικίκου. Το σκόιλ Το σαν ύπαρξη. Γενικότερα. Το δομημένο. Κολλάει παντού. Και τα αντίψαρα. Είναι κομβική η παρέμβαση Ευαγγελάτου που λέει απέναντι από τα ψάρα. Για να ξέρετε, μην μπερδεύετε και κοιτάτε δίπλα <laughs> από τα <το> ψάρα. <laughs> είναι απέναντι από τα ψάρα. <laughs> ναι, ναι, γιατί αν ήταν. Όχι α, αυτό α, δίπλα, δίπλα, ναι. Θα μπορούσε να ήταν στην άξο απέναντι, ξέρω ναι, εγώ. Κάτι, ξέρω ναι. εγώ. Ναι, να, οπότε ναι. το διευκρίνησε. Γιατί ο δημοσιογράφος έχει γνώσει για αυτά τα θέματα. Και δεν πρέπει να είναι. τοποθετείτε κάθε στιγμή. Όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή. Ε, το πρωί σήμερα ε, σε ένα σχολείο στο Κερατσίνη παρουσιάστηκε κρούσμα. Όπω θα παρουσιάζεται από εδώ και πέρα παντού κρούσμα. Σε κάθε σχολείο και θα κλείνουν τα κρούσματα. Σε αυτά με το που σχολείο, μετράμε, ναι. ήδη με το καλυμμένοι κρύσαν σχολεία. Και είναι εκεί σχολείο. ο Τσελίκας από το Sky και θέλουν να βγάζουν εσάς κυρία μου, το παιδί σα θα πεθάνει. Mm -hmm. Όχι, δεν είναι σε. Δεν έχουμε τέτοια. έχει ε? το χτυκιό το παιδί. Γιατί ο Τσελίκα είναι λίγο πιο χύμα. Ναι, Έχετε ναι, το χτυκιό ναι, το παιδί σα. Θα μα κολλήσει, μήπω θα το θάψουμε τώρα. Είναι παιδί και ο Τσελίκας και ψάχνει να βρει έξω από το σχολείο ανθρώπου να μιλήσουν. Εκε Skype. Να mm -hmm. πούμε όμως Δημήτρη και Μαρία ναι, Να Γιώργο. πούμε ότι οι γονείς είναι εδώ έξω Τώρα να, δια, να διαμαρτυρηθούν ah, Έχουν έφτει περίπου στου 15-20 γονεί. Οι οποίοι τι λένε, τι ζητούν δηλαδή Για ρώτα κάποιον Γιώργο Φώναξε κάποιους και να μας πούμε μια κουβέντα Επροβάνω σε άνθρωμα να είναι σιχούλ τώρα, λογικό είναι Ελάτε κάποιοι Περιμένετε κύριε Βεσίντα λίγο Παρακαλώ, παρακαλώ, είστε ο κύριος Πρόεδρος Ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε, η, η εικόνα που έχουμε εμεί είναι όχι μόνο σε αυτό το σχολείο γενικά, ότι η τακτική που ακολουθείται είναι να κάνουμε. Το, τ, το, τ, το, το γενικά, γενικά, ρε παιδιά. Για, δηλαδή, το για το, το σχολείο εδώ, λένε. Άστα το αυτό θα γενικό θα τώρα. Εμείς. Για το συγκεκριμένο σχολείο. Δεν μα νιώσει ναι, ο συνδικαλισμός. Προφανώ και δεν μα νιώσει ο συνδικαλισμός Στο ΣΚΑΙ θα θέλαμε ιδανικά να μην υπάρχει. Αν μπορούμε να τον θάψουμε, ναι. βγαίνει ο πρόεδρο να πει ότι δεν είναι το θέμα ένα σχολείο και ένα γονέα που θα βγει να πει. Αυτό, αν δεν ληφθούν μέτρα όπω δεν έχουν ληφθεί μέτρα παρά μόνο αυτέ οι μάσκε σόβρακα. Και κάτι από που δεν μπορούν να τηρηθούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα έχουμε θέματα. Και τον κόβουνε. Ότι δεν πρέπει αυτό να. Ή να ακούμε τέτοιε απόψει. Δηλητηριάζουμε τα μυαλά μα, τα αυτιά μα. Σύμφωνα με τον Μπόι, η αναλογία έπρεπε να είναι 3.500 κλίνε. Με Στι ΜΕΘ. Πώς. Για να, είμαστε, να νιώθουμε σχετικά σίγουροι. Ε, μήνυμα ναι, εδώ. Ναι, 3.500 από... είναι καλά. Δεν είμαστε μακριά. Με δεν είμαστε όχι. μακριά. Εδώ ήμασταν 1.000 και έχουμε 9.30. Τα, τα ναι, έτσι ναι. απέναντι είμαστε από αυτή την άποψη. Απέρα, όπω κοιτάς. Όπω κοιτάς. Ωραία. Και το λέει σκάιτς, ένα, Έλα. Ε, μισό, ε, τι θέσαι, να Λέω δεν μπορούν αυτό. Στο σκιασμό δεν το, μπορεί, το μπορούνε. Το μπορεί, ε, βλέπω όμω αυτά που μπορούν. Είχε τώρα νέα, μια νέα έτσι, ξανθιά, μια καινούρια που έχουν εκεί. Ναι. Ε, και το βλέπουμε χωρί ήχο εμεί τώρα. Έχουμε ναι. του οθόνε εδώ. Και βλέπουμε τώρα. Προφανώ έπαιζε κάποιο τραγούδι. Και πάει όπου το σκάει με μια ε, καρφίτσα και ενθουσιασμένοι όλοι οι χειροκροτάνελοι <laughs> που κατάφερε <laughs> να σπάσει τον μπαλ, το μπαλόνι. Λοιπόν, 2020, Αποστόλη, λοιπόν, ναι. ξέρεις για ανθρωπότητα τι έχει περάσει από τον διαφωτισμό και μετά, ναι, δεν λέω εγώ από πριν. Να σκάει ένα μπαλόνι με χειροκροτήματα. Δύο πράγματα έχουμε χειροκροτήσει. του γιατρού και τη μαλέσκου <laughs> που έσκανε στο μπαλόνι. Λοιπόν. Αυτά, η Μαρέβα είπε να μου χειροκροτήσουν και εκεί. Όχι λοιπόν, δεν ξέρω, <laughs> μάλλον αυτό είναι Στέλνη, βάλαμε πριν μεταξύ άλλων. Σήμερα όλη η εκπομπή στην αρχή ήταν Κυριάκο. Αν ακούσατε, για το Ζάεφ, για τι μονάδε και έπαιξε και ένα Τσίπρα που καμάρωνε για τι μεθ που είχε φτιάξει που δεν είναι αυτέ Βέβαια, το που ο Τσίπρα σα πείραξε τώρα. Ά, το για τη Νέα Δημοκρατία δεν λέτε. Και λέει εδώ: Έχει φαγωθεί με τον Τσίπρα, δε κανίκι του Μητσοτάκι. Έχει γίνει τόσο γελίο που δεν πάει άλλο. Mm. Άκουσε την εκπομπή στο πρώτο μέρο. Με το τζίπρα φαγωθήκαμε. Αυτιά καθαρά, παραπέρα, πιο μέσα από τα αυτιά. Λειτουργεί όλο αυτό, επικοινωνεί το ένα μέρο με το άλλο. Μ' αρέσει που Απλέσαι, Όχι, δεν μπορώ. Μπράβο. Προφανώ θα απαντήσω. Μπράβο. Προφανώς. Μπράβο. Προφανώς. Γιατί δεν, δεν τρελαίνω. Αλλά απαντάω. Τον πνίγει το, το δίκτυο. Δεν με πνίγει τίποτα. Τον πνίγει η το Δεν με πνίγει τίποτα. Το Είμαστε... μάσκα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> με μάσκα. Με πνίγει η μάσκα. Μάσκα που δεν φοράω. Πάμε στι άλλε διαφημίσει και συνεχίζουμε. Πώ βρέθηκε στον κόλα. Δεν αντέχω, δεν μπορώ να βγάλω τη μάσκα αυτή η μάσκα. Στη Θεσσαλονίκη βγήκαν αντιφασίστες Εν του και της επαιτή Να σβήσουνε βάστικες. Που ήταν σε τα Ταμπλό κτλ Αντιγράφητη κάνανε Αντιγράφητη, Δεν ήταν στο δρόμο στο πεζοδρόμιο δεν ήταν πορεία. Πήγανε 50 άτομα όπω πάνε σε αυτά για να, να ελέγξουν και άμα γίνει τίποτα. Πήγαν οι ματακροί. Του Του συνέλαβαν. Τους Γιατί το ελληνικό κράτο δεν επιτρέπει, κύριε Ναζέ. Θέλει βάστηκα στον τοίχο τη Θεσσαλονίκη. Το πλάτες. θέλει να το βλέπει αυτό. Πλάτε τον μπάτζο. Έμ ναι. καθάριζαν του τοίχου. Έμ του μαζέψανε και έγινε όλο αυτό. Είναι που δεν το κάνουν οργανωμένα. Άμα πήγαινε ο Μπακογιάννη, αλλιώ μετά την κράφη ναι, αυτό ακριβώς. Σας αποχαιρετούμε εδώ με το Καραβιαλίτες, πάλι Μάνος Λοΐζος, Αλεξίου Πορτοκάλογλου, τα υπόλοιπα θα τα από μαύριο. Γεια σας. καν στα βάφη, γιατί μας γελάσαν κανείς δε τα μάφη. Αν από δημέρα τα τράδι αυτό το λιμάνι δε φέγγει κανείς. Στον άμου χέρι το ξηγάρω, μοιάζει με χαμένο φάλλο, κι όταν τα θα σπίση θα'ρθει θα πόρα, Σχόλα σε, σχόλα σε, δώλε το βλέβει σκόλασε, το, βλέβει το βλέβει ας...